Στοίχη 46-56 Ιωδήτης Θεοτόκου 46. Και είπε η Μαριάν «Ανημνή και δοξάζει ψυχή μου το μεγαλείο του Κυρίου» 47. Και χάρη πολύ το βάθος της καρδίας μου δια των Θεών που έσωσε και εμέ μαζί με όλο το ανθρώπινο γένος 48. Ανημνή η ψυχή μου των Κυρίων διότι έριψε νευμενές βλέμμα στην την μικρότητα και ασημότητα εμού που είμαι δούλη του» Και δια τούτο ειδού, από τώρα θα με μακαρίζουν όλα γενναία των πιστών. 49. Και θα με μακαρίζουν, διότι εφόσον με υξίωσε να γίνω μητέρα του Σωτήρο, έκαμεν σε μέ μεγάλα και θαυμαστά έργα αυτό του οποίου είναι απεριόριστο η δύναμη και άγιον το όνομά του. Και έτσι με τα καταπληκτικά ει δύναμην και αγιότητα έργα του, όχι μόνο να νυψώνει, αλλά και αγιάζει τους του ταπεινού του δούλου. 50. Και το έλεος του δεν εδείχθη μόνον η εμέ, αλλά είναι παντοτινόν και μεταβιβάζεται από γενεάν εις γενεάν εις όλους εκείνους που φοβούνται αυτόν. 51. Πάντοτε και στο παρελθόν, αλλά προπαντός τώρα δια της αποστολής του μεσίου επίσης ενέργα κρατεά και δυνατά με την παντοδύναμον χείρα του. Κατενίκησε και διεσκόρπισε αυτούς που υπερηφανεύονται με τα σκέψει και τα φαντασμένα σχέδια της ψυχής των. 52. Έριψε κάτω από του τρόνου τον άρχοντα κρατεού και δυνατού, και ανύψωσε ταπεινού και περιφρονημένου. 53. Εχόρτασε με αγαθά πτωχού που επεινούσαν, καθώ έδωκε και αυθόνου στα πνευματικά δωρεά τη Σωτηρία, ει όσου τα σεπόθησαν πολύ. Απεναντίας δε ανθρώπου, οι οποίοι είχαν πλούτη υλικά, καθώ και εκείνου που είχαν την ιδέα, ότι κατέχουν των θησαυρών τη Αρετή, του απαιδίωξε με χέρια αδιανά. 54. Έπιασε με την προστατευτική του χείρα και βοήθησε των Ισραηλιτικών λαών των δούλων του, και απέδειξε έτσι ότι δεν ελισμόνισαν, αλλά ανεθυμίθι το έλεος και την ευσπλαχνία του. 55. Σύμφωνα με όσα είπεν στους μας, στους οποίους είπε στου προπάτορά μα, ει του οποίου υπεσχέθη, ότι θα εδείκνυε στον Αβραάμ και του απογόνους του παντοτινών και αιώνιων το έλεος του. 56. Έμεινε δε η Μαρία μαζί με την Ελισάβετ περίπου τρεις μήνες και όταν πλέον επλησίασαν η ώρα να γεννήσει αυτή, η Μαρία επέστρεψε στην οικία της.